Η Ελληνίδα μάνα δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ενωμένε Ελληνίδε, γιατί σε κάθε βήμα που πατάω τον πρόγωνο μου είναι τα Δε σχορεύοντας χαϊδεύω τη μητέρα και αντιμήτρα. Έλα διάζευς και ήρα ο Ερμητρης Μέγιστέ. Η Αθήνα χαμογελάει, σιχό εννοώμαστε. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Η Αρτέμις μαζί μα είναι, σιχό εννοώμαστε. Είναι μια οπαδό του Σόρα. Ελπίζουμε και στέλεχο και ελπίζουμε και στι αυριανέ, μεθαυριανέ, όποτε γίνουν εκλογέ και στη Βουλή να είναι βουλευτήνα, αξίζει να εκπροσωπήσει. Κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο είναι και μεγάλο. Βγαίνουν στου δρόμου, όλα αυτά ε, τούτη τα είπε ψέλνοντας, ψέλνοντας τραγουδώντα πάνω στη μουσική από το ζευμπέκικο τη Ευδογία. Έβαλε δικού τη στίχου, ή το κάνουν πάρα πολύ, ή το κάνει μόνη της, δεν έχει σημασία. Το λέει με πάθο και ακούσατε τον Ερμή, το Δία και το Ζεύ, όλα μαζί, και τη Δήμητρα. Ενωνόμαστε, Σίκο Αθηνά να δει, Σίκο Άρτεμις θα πάμε με όλου αυτού του αρχαίου. Θα πάμε προ τα κάτω και μισή. Θα φτάσουμε στις δύο ακριβώς, Θεού Θέλοντος, Λαού Επιτρέποντος, όλα αυτά. Ε, και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι ανάμεσά μας, βλέποντας την και στην τηλεοπτική χτες και ακούγοντας την ε, συμπολίτησά μας αυτή να τραγουδάει με τέτοιο πάθος και να δηλώνει ότι οι μάνες δεν είναι μόνο τα τάπερ, η ύψιστη αυτή προσφορά των μανάδων, τα τάπερ τα περίφημα. συνειδητοποίησαμε ότι είναι πάρα πολύ, γύρω μας, Και πολλοί που πιστεύουν ή που ανέχονται ή που αύριο θα ανήκουν σε όλου αυτού. Και έτσι νιώσαμε πιο ευτυχισμένοι γιατί ένα τέτοιο τόπο μετά από όλα αυτά τα μνημόνια, 7 χρόνια κλείσαμε. Που θα μπαίναμε στο μνημόνιο για ένα χρόνο, θα μα έβαζε ο Γιώργος Παπανδρέου και θα τελειώναμε. 7 χρόνια και πάμε και συζητάμε το τέταρτο να το υποδεχθούμε ή αυτή εδώ η κυβέρνηση ή η επόμενη. Οπότε, σίκο, άρτεμι να δει. Ενωνόμαστε λέει αυτή αλλά βάλτε ό,τι θέλετε με κατάληξη μαστε. Μενο εδώ στο πατρικό μου στου Αρχεού φίν φωλιά. Με αφροδίτη ποσίδόνα ήθελο και άρη συντροφια. Αντεμπίσουν Τσίπρα. Άντε πνίξουν τσίπρα Υπόγραψε τα μόνο σου και κόψε το λαιμό σου Σήκω Ενωνόμαστε Σηκωθείτε Ενωνόμαστε όπως λέει η συντρόφισα, Πάμε να ενωθούμε Καλό είναι όλοι μαζί Μαζί με αυτήν εμείς όλοι οι άλλοι όσοι θέλετε υπάρχουν πάρα πολύ πάμε να ενωθούμε, ωραίο στόχος το να ενωθούμε ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά μία ενώνει τον λαό, τέτοιο λαός καλό και τον σύμβολο της ένωσης του ταιριαστά δε λέω αυτή την εποχή ο Προκόπης Παυλόπουλος λοιπόν προχθές στην παρέλαση έκανε μια δήλωση αμέσως μετά το πέρας της παρέλασεως Οι πρόγονοί μας, αγωνιστές του 1821 Την 25η Μαρτίου, Έκαναν έκκληση στους Ευρωπαϊκούς λαούς Ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει αμετάκλητα Να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και στο σκληρό πυρήνα της Την Ευρωζώνη Σίκομαστε Δι' για <συσοφίλια> tutto Να σέμπρε Ξενερίτο Ελτιάριο Η χώρα βρίσκεται από μια ιδιότυπη μορφή κατοχής. Από το 10 και μετά. Είστε κι εσείς κυβέρνησης κατοχής. Μα φυσικά. Πώς. Ο Προκόπης ήταν ο προηγούμενος Παυλόπουλος που σε ένα μοντάζ που κάναμε ότι όλα για την Ευρωζώνη από τότε ο Κολοκοτρώνης ήταν υπέρ της Ευρωζώνης και τούτο εδώ ήταν ο Δημήτρης Καμένος βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που κάπου εδώ τώρα τους ενημερώνει Ο Τσακαλώτο, ο Δε Σταθάκη, έχει πάρει του άλλου βουλευτέ τη Κοζάνη και τη Φλόρεν για να του εξηγήσει πώ θα κάνουμε την κολοτούμπα για άλλη μια φορά, νούμερο 582 κολοτούμπα, σχετικά με την ΔΕΗ και πώ θα ξεπουλήσουμε και θα κάνουμε αυτό που κατηγορούσαμε του προηγούμενου. Θα γίνουμε κι εμεί ξεπουλητάριδε, όσο όσο την μεγάλη αυτή επιχείρηση που, αν δεν την ξεπουλάνε, την σκόβουν τα πόδια σιγά σιγά, ώστε να έρθει όριμο το αίτημα του ξεπουλήματο κάποια στιγμή που έχει έρθει με αριστερή κυβέρνηση και αυτό αλλά ο Δημήτρης Καμένος παραδέχθηκε ότι είμαστε σε φάση κατοχής και ότι οι ίδιοι είναι μεν κατοχική κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντάρτες. Η χώρα βρίσκεται από μια ιδιότητη μορφή κατοχής. Από το 10 και μετά. Είστε κι εσείς κυβερνήτες Μα φυσικά! <σ�ε> κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Όπως πιστεύω, όλε οι κυβερνήσει το κάνουν έντοιμα. Άλλε περισσότερο και λιγότερο με Αλλά γίνεται ένα ανταρτοπόλεμο ο οικονομικό. <σ�ε> Άντε πνίξου Τσίπρα. Είστε κι εσείς κυβέρνησης κατοχής. Μα φυσικά, ε. κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Θα έχει μπερδέψει λίγο, όπω γίνεται με όλα τα ιστορικά θέματα. Τι άλλο να κάνει, πώ μπορεί να επιβιώσει αλλιώ ένα βουλευτή που ψηφίζει μνημόνια και ψηφίζει και καταστροφή τη χώρα. Είμαστε και κυβέρνηση κατοχή και κάνουμε που Να θυμίσουμε ότι η κατοχής, οι κυβερνήσει κατοχή, οι τρει, όταν τι είχαμε εδώ, ήταν κατά του ανταρτοπολέμου. Στο ένα βουνό ήταν οι αντάρτε, στο άλλο βουνό ήταν η κυβέρνηση, οι κυβερνήσει κατοχή. Και τα δύο μαζί δεν συνέπεσαν ποτέ. Δεν ξέρω το ξέρω ο Δημήτρη Καμένο, καλό είναι που και που για να μένει και η λογική και η τρίχη στα κεφάλια μας να τα θυμίζει κάποιο. και τα δύο μαζί δεν γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια απόπειρα να τα κάνει και τα δύο μαζί με τα γνωστά αποτελέσματα η ΔΕΗ πωλήτε. όχι δεν πολείται δεν, δεν πρόκειται να πουληθεί καταρχήν μας διαβεβαιώνει γι' αυτό ο Πάνος Καμένος ]اء. Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα Θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες Και οδηγείτε τη χώρα απροστάτευτη και γυμνή Στους δανειστές Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνημος εδώ Αριστερά, δεξιά του ο πρόεδρος της Βουλής Ο αρχηγός, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Εβάνκελο Αβέροφ. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Εβάνκελο Αβέροφ. Το γνωστό πολύ ωραίο Σαρδάμ που έκανε ο εκφωνητή τη ΕΡΤ προχτέ στην παρέλαση. Αντί να πει πάνω Καμένο, είπε Εβάνκελο Αβέροφ. Δεν πειράζει, Υπουργό Ένα, και Κιάλλο. Ο Καμένο είναι πιο αριστερό, δεν είναι σαν τον Αβέροφ, κλασικό δεξιό. Αλλά δεν πειράζει μέσα σε όλα αυτά. Το λιγότερο, έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε γίνει, θα μπορούσε να είναι και ο Αβέροφ κάπου εκεί, σε αυτή την κυβέρνηση, να πάρει μέρος, να στηρίξει την αναγεννητική προσπάθεια των κομμάτων που συμμετέχουν και όπως ακούσε το Πάνος Καμένος από τα παλιά κατήγγειλε τότε την προσπάθεια της τότε κυβέρνηση να πουλήσει την ΔΕΗ τώρα δεν καταγγέλει με τον ίδιο τρόπο γιατί ο ίδιος πουλάει την ΔΕΗ κάνει ακριβώς αυτό ίσως και χειρότερο που έκαναν οι προηγούμενοι τους οποίους τότε έβριζε και γιατί τα κάνει όλα αυτά η απάντηση είναι απλή είναι το συνέστημα Εμείς δεν έχουμε παντερευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελλην Δεν έχουμε παντρευτεί κανέναν παρά μόνο τον ελληνικό λαό. Λιασίδιο! Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο εύπευτα. Αυτό ο τελευταίο είναι ο Φωτήλα, ο βουλευτή του ποταμιού, καταρχήν με κοινέ ωραίε διαφημίσει. Μετά έφυγε λέγοντα καλά λόγια όσο ήταν στο ποτάμι για τη Νέα Δημοκρατία. Έμεινε ένα μήνα εκτό, έτσι γίνονται αυτά. Και στην κρίσιμη στιγμή, σε μια από τι κρίσιμε στιγμέ, έτσι όπω τα επιτελεία τη ορίζουν τι κρίσιμε στιγμέ, για του δικού του λόγου και μόνο, μπήκε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα τον δούμε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατίας, ε, μπορεί να εκλεγεί μπορεί και όχι, μπορεί να είναι στα επικρατίας κανένα δεν αφορούν παρά μόνο των ίδιων ο κύριος Φωτίλας, λοιπόν μιλάει για τα εύπεπτα μέτρα Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα κυβερνά τον τόπο πλέον όπως πρέπει Μπράβο! Και αυτό θα κάνει ακόμα και τα χειρότερα των μέτρων να είναι πιο Éptpta! Deske a pian palmisca dat e e calgi in culo risate denti. Come prodotto alla fine scartato, Ο στόχος λοιπόν είναι να είναι τα μέτρα εύπεπτα. Όχι να μην έχουμε μέτρα, μέτρα θα έχουμε αλλήμωνο. Γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις, γι' αυτό υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό υπάρχουν και τα μνημόνια, για να υπάρχουν συνεχώς μέτρα. Το θέμα του φωτίλα και πολύ σωστά, γι' αυτό ήταν στο Ποτάμι και τώρα στη Νέα Δημοκρατία, είναι να είναι εύπεπτα αυτά τα μέτρα, να μην είναι βαριά στο μάχη όπως γίνεται με κάποιου άλλου. Η ΔΕΗ, ε, αυτό είναι ένα από τα θέματα των ημερών. Έχει ξαναέρθει και ξανασυζητηθεί στο ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα ΔΕΗ. Υπάρχουν οι τελευταίοι σπασμοί, είναι και ένα από τα τελευταία θέματα οχυρά που έχει μείνει. Θα το καταπιούν και αυτό γιατί οι βουλευτέ συγκεκριμένοι υπάρχουν μόνο για να καταπίνουν τέτοια θέματα. Απλά κάνουν το γνωστό του σοου από εδώ και από εκεί. Εμεί εδώ να θυμίσουμε παλιέ καλέ στιγμέ και δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα, έτσι για να θυμίσουμε και σε όλο το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό και ακροατήριο και μεγάλο. Ότι κάποτε ναι, στα λόγια, στα λόγια ήσασταν λίγο αριστεροί. Όσοι σχεδιάζουν ότι θα πάρουν κοψοχρονιά, φιλέτα, ιδιαίτερα δε, σε στρατηγική σημασία οργανισμούς, στη ΔΕΗ και, τον, και στην ΕΙΔΑΠ, α μάθουν να λογαριάζουν με τον ξενοδόχο και όχι χωρίς. <σχεδιά>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 Όλα τα έχει, πει, τα έχει πει και με νούμερα και με ποσοστά. Δεν μπορεί ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα αριστερό που τιμά τον Μπελογιάννη, τιμά την Κεσαριανή, έχει αναφερθεί στου αγώνε τη αριστερά, τη ΕΔΑ τα παλαιότερα χρόνια, τι προηγούμενε δεκαετίε. Δεν μπορεί να κάνει το ακριβώ αντίθετο από αυτό που μόλι μα περιέγραψε από δύο διαφορετικέ ομιλίε. Θα ήταν καραγκιόζη αν έκανε το εντελώ διαφορετικό και τόσο κόσμο που τον πίστεψε θα ήταν και αυτοί καραγκιόζητε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στοιχειοδό σοβαρό να είναι κάποιο. Αυτό που όλοι αποκαλούμε μπέσα, ειλικρίνια, ψηλή, μικρή, σχετική εντυμότητα, δεν μπορεί κανείς να λέει αυτά τότε και να κάνει αυτά σήμερα. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Και σε ό,τι μας, μας αφορά δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων, των κογλήφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατ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 Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων των κογλήφων και των υποτακτικών Μπράβο. κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση τη χώρα. Όλα αυτά για τη ΔΕΗ. Τρίτο απόσπασμα. Από άλλη ομιλία έχουμε και τέταρτο και πέμπτο. Τα καλύτερα διάλεξαμε. Αυτό νομίζω ήταν πολύ ωραίο γιατί μιλάει και, τις, και για τι υποτακτικέ κυβερνήσει που ήταν οι προηγούμενε που σχεδίαζαν να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Ενώ ετούτοι εδώ δεν σχεδιάζει να ξεπουλήσει την ΔΕΗ. Και αν δείτε τι δηλώσει του σήμερα, είναι κομμωδία. Άλλοι λένε δεν θα την αναδεχτούμε, άλλοι θα το δούμε. Ο Σταθάκη κάνει μασά. Αυτό ο Σταθάκη έτοιμο για όλα πάντα. Πρόθυμο. Πιο πρόθυμο και από τον Αλογοσκούφη. Πιο πρόθυμο και από τον Στουρνάρα. Πιο πρόθυμο και από τον πιο δεξιό νεοφιλελεύθερο οικονομολόγο. Ποια είναι η διαφορά, Πώ κάποιο επιλέγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο Σταθάκη πριν 10 χρόνια, 15-20. Επέλεξε να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί τόσα χρόνια ήταν απ' έξω, μπορούσε να προσφέρει στον τόπο από τι προηγούμενε νεοφιλελεύθερες κυβερνήσει. Γιατί να καθυστερούν όλοι αυτοί να δώσουν τόσα πολλά στον τόπο και να έχουμε φτάσει 2017, και να παλεύει να κάνει μασά ποιο ο σταθάκη για τα νεοφιλελεύθερα, θα τσερικά που έχει στο μυαλό του σε πέντε Ούγγανου βουλευτέ των νομών πάνω που τυχαίνει να έχουν τι καμινάδε τη ΔΕΗ και πώ θα ξεπουληθούν αυτέ οι καμινάδε. Είναι προβλήματα αυτά μπορεί να σα φαίνονται εσά. Λίγο έτσι η επιπόλαια και ότι δεν σα αφορά, σα αφορά γιατί δεν την πληρώνετε όλοι, και δεν την πληρώνουμε όλοι. Και ο ανταγωνισμό που θα έρθει θα είναι για το καλό όλων αυτών που θα πάρουν μέρο στον ανταγωνισμό, όπως συμβαίνει πάντα. Αν δεν θα τηρήσει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρας είχε προδιαγράψει τι θα σημαίνει. Στο επόμενο ταξίδι σα, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέ και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. Νομίζω ότι. Ακριβώς για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσία. Στην είναι ναι. πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάη. Να κάνω αυτή τη χάρη ορισμένους. Θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στις αξίες και στις θέσεις με αξιοπιστία. Άλαι. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας αλλά να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Σας... Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε τα πέναντί Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε. Και δεν σας το εύχο Μην πίσω Αλέξη μου! Μην κάνεις πίσω αγόρι μου στην κάθαρση! Σε περιμένουμε! Ωραία τι έχει να γίνει! Εδώ ο Άδωνη γλεντάει τον Τζίπρα για την Οβάρτη και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι θα παιχθεί εκεί με αυτέ τι επιτροπέ στη Βουλή. Αλλά βιάζεται ο Άδωνη. Θέλει να ξεκινήσει η σχετική επιτροπή στη Βουλή. Την καθυστερεί λίγο ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε ευκαιρία, αφορμή χθε να του ψιλοκράξει γιατί κατηστερούν την επιτροπή που οι ίδιοι είπαν ότι θα στήσουν για να πέσει άπλετο φω και στα θέματα τη υγεία. Από την Μόρια μα στέλνουν ένα μήνυμα εδώ. Το είχαν στείλει και χθε, αλλά με το Τζίπρα και τον Πελογιάνη δεν προλάβαμε. Τι λένε εκεί οι άνθρωποι. Η Επιτροπή Εργαζομένων στο hot spot τη Μόρια στη Μιτυλίνη απεργούν αύριο Τετάρτη, διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεων του. Και ένα μικρό κειμενάκι. Η αδιάλακτη στάση τη κυβέρνηση όσον αφορά τη μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων δείχνει ξεκάθαρα πώ άλλωστε, όπω άλλωστε είναι γνωστό, πώ αντιμετωπίζουν του εργαζόμενου και τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Γι' αυτό λοιπόν αύριο οι εργαζόμενοι καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, έχουν απεργιακή κινητοποίηση, τέρμα πια στην Κοροϊδία, όλη και όλη στην συγκέντρωση αύριο έξω από το hot spot της Μόριας, 29 Μαρτίου στις 7 το πρωί. Στις 7 το πρωί, η περίφημη μεταναστευτική πολιτική, με τις πολλές επιτυχίες ανθρώπινα θέματα τα οποία τα διαχειρίζονται, Άνθρωποι που δεν έχουν τη στοιχειώδη εντυμότητα να παραδεχθούν πράγματα για τον εαυτό τους. Ένα τεράστιο ηθικό κυρίως θέμα, φιλοσοφικό δευτερευόντος, πολιτικό κοινωνικό, τριτευόντος και τεταρτευόντος. 2 11 Μπορείτε να πάρετε, να επικοινωνήσετε. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χάρα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και νό, το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι Στούντιο, παπά, κύριε, LFM, τελεία, ρυθμίζει τον ήχο και η περιγραφή της παρέλασης, μάλλον τη της παρέλασης, περσινών βίντεο, γιατί η εκπομπή ήταν το Σάββατο, αλλά ο Αυτιάς ήθελε να κάνει η περιγραφή της παρέλασης. Με τα περσινά, αυτή η περιγραφή μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ενώ, της 25 η Μαρτίου, η σημαία μα. ο Παρθενώνας. Το αγνός του στρατιώτου ή του άγνωστου στρατιώτη, όπως θέλετε. Και βέβαια, όλοι μαζί για την πατρίδα. Ενωνόμαστε. Όλοι μαζί για να μπας και δούμε μια καλύτερη μέρα. Σήκω. Γιορτάζει Ελλάδα. Γιορτάζει μεγαλόχαρη. Σήκω. Γιορτάζουν πολύ καλοί φίλοι. Με λένε Ευαγγέλη. Με μια χώρα η οποία περιμένει. Περιμένει τι. Μια συμφωνία. Ελλάδα. Ήρα, ο Αζεθσκέιρα ο Ερμιτρις μεγίστε. Μενάν πρόεδρο των Μεροπολιτείων να λέει αγαπούς Έλληνες. Η Αθήνα χαμογελάει. Σικοενονόμαστε. Μενάν Πάπα να λέει σας ευχαριστώ Έλληνες. Σικοενονόμαστε. Με τον υπουργό Άμυνας. Να κοιρετείτε με τον Δράντ και με τους Έλληνες θα ρωτούν πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. <μήλειά> και με τους Έλληνες θα ρωτούν πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. <μήλειά> πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα. <μήλειά> Μένω εδώ στο πατρικό μου Στη Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις Στο πατρικό μου Στο Περιστέρι Στο πατρικό μου Στην Αγιά Βαρβάρα Στο πατρικό μου Και αν δεν μπορείς να πας σε Σαλαμίνα Και αν δεν μπορείς να μείνεις σε Τσαντήρι Στου αρχαίου φοινικά φωλιά Σε Τσαντήρι Να Αφροδίτη Ποσειδώνα Υφαιστό και Άρη συντροφιά <Γιαζεύς> Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Απόλωνα. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσάβ, Αγγέλια από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Ο Ερμήτρη Μεγίστε, Έχουμε να σα δώσουμε μία μόνο απάντηση. Η Αρτέμιχα <Γιαρτεμίς> μογγελάει, Βλέπει ενώνομαστε. Η Αθήνα μας προστατεύει Μαζεύσω αγαπούλα μου λίγο γιατί Αν δεν βγει ο κόσμος <Ρεκιά> νια, Σήκο! Δεν είναι σήκο φιλή Σήκω Δεν είναι σήκω φιλή ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, <συλίως> Φίλος Σικής ευχαριστώ πάρα πολύ Σήκω Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου Ενωνόμαστε <συλίως> Προειδοποιούμε λοιπόν την μημονιακή συγβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκπαίση τη δευτερική του αδειία και σε ό,τι αφορά, και σε ό,τι αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχτα των χόρταγων των και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκπείσουν και να ελληλατήσουν. Τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση τη χώρα. Αίρετε, κακό βρήκε του αχόρταγου τοκογλύφου. που να το ξέραν θα ερχόταν μια κυβέρνηση και δεν θα του ικανοποιούσε και θα του ανέτρεπε και τα σχέδια και δεν θα του δώσει και την δέη. Πόσο άσχημα έχουν μπλέξει οι αχόρταγοι τοκογλύφοι. Και οι μνημονιακέ συγκυβερνήσει, βέβαια. Τα είπε αυτά ο Αλέξη Τσίπρας, Άρα για να τα πει, θα τα κάνει κιόλα. Ρωτάτε εδώ για τον Μπελογιάνι, για το όπλο που πήγε το Κουκέ και το πήραν πίσω το όπλο. Ε, μάλιστα ένας λέει το εξή μήνυμα και είναι ωραία αυτά τα μηνύματα. Γιάννης, σύντροφοι καλησπέρα. Αντί να ξεκινήσετε με το Σόρα μήπως θα έπρεπε να κάνετε ένα σχόλιο για το ρεζίλι χθε με το πιστόλι του Μπελογιάννη και τη στάση τη ηγεσία του Κουκουέ ή μήπω υπάρχει γραμμή από περισσόγια γαργάρα λέει εδώ Γιάννη που υπογράφει με την προσφώνηση σύντροφοι και τα λοιπά και τα λοιπά και όσοι δεν το γνωρίζετε, πήγε και ο Κουτσούμπας τέτοια ώρα ήταν χτε που άφησε τα γάντια, την οπλοθήκη και το όπλο του Μπελογιάννη. Και με το που πέρασε κάποια ώρα, έμειναν, νομίζω, δύο-τρει ώρε εκεί πόσο έμειναν, τα πήρανε. Και πολύ καλά έπραξαν και τα πήρανε. Ε, μάλιστα την ώρα που το αφήνανε εκεί το όπλο, εδώ συζητούσαμε αν θα παραμείνει εκεί. Για κάποιου είναι κοιμήλιο αυτό, είναι ιστορικό κοιμήλιο, και μόνο ότι έχει διασωθεί 5, 6, 7 δεκαετίε. Είναι κάτι πάρα πολύ. Σημαντικό, το συγκεκριμένο μουσείο πολύ καλώς φτιάχθηκε, δεν το συζητώ δεν ξέρω τι μέτρα ασφαλείας έχει, ένα δημοτικό μουσείο είναι. Ε, καλό είναι να εκτίθενται, αυτά έχει ξανεκτεθεί το συγκεκριμένο όπλο και στα 90 χρόνια στη νίκη, θυμάμαι το είχαμε δει εκεί. Ε, αλλά καλό είναι αυτά να προφυλάσσονται πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πάρα πολύ. Καλά. Το θέμα επίση θα υπήρχε αν δεν είχαν πει από την αρχή ότι θα το αφήσουν τρει ώρε. Γιατί νομίζω είχε ανακοινωθεί το ήξερε ο Δήμος ότι θα πάει το όπλο, θα μείνει όση ώρα είναι η εκδήλωση, η πρώτη μέρα των εγγενείων και θα ξαναφύγει μετά. Δεν θα έμενε εκεί. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν αυτό γνωστό έτσι και αλλιώ. Αλλά άμα θέλει κάποιο να βρει, προφανώ πάντα θα βρίσκει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πολλέ απόψει υπάρχουν. Λέτε να σχολιάσουμε και το γιο Μπελογιάννη την ανακοίνωση που έβγαλε, διαβάστηκε. Εκεί εντάξει για να γίνει τώρα αυτό θέλει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι είναι κομμουνιστικό κόμμα, τι πιστεύει, πως δράσε τέτοιες εποχές, τι ήταν η εποχή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η σταλινική όπως την αποκαλούν κάποιοι δηλαδή για να συζητήσουμε... Για τον Ζαχαριάδη, για τον Μπελογιάννη, για το γιο, την άποψή του και όλα αυτά. Θα πρέπει να στρώσουμε ένα πολύ μεγάλο χωράφι, να σπείρουμε ένα πολύ μεγάλο χωράφι και δεν προλαβαίνουμε μέσα σε, σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Και δεν μπορεί να γίνει και με μονόλογο να είμαι εγώ εδώ και να προσπαθώ να πιάσω όλε τι πτυχέ και απαντήσει που μπορεί ο καθένα να έχει στο μυαλό του. διαβάστε τα, ο καθένα έχει την άποψή του έτσι κι αλλιώ. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά τα ιστορικά, ωραίε ευκαιρίε, αφορμέ για να συζητάμε. Πριν λίγο στη Βουλή. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλιοπούλος μίλησε για τα χθεσινά και νομίζω όταν ένας χρυσαυγίτης, νεοναζιστής, φασίστας μιλάει υποτιμητικά και με ύβρις για τον Πελογιάννη, αυτά είναι τιμητικά. Εχθέ λοιπόν ο Τσίπρας, βρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο, εγκαινίασε για να έτσι τσιγκλήσει, για να το λαϊκά, τα αριστερά, για να τσιγκλήσει τα αριστερά αντανακλαστικά του ακροατηρίου του, εγκαινίασε ένα μουσείο για τον Πελογιάννη για τον αρχισφαγία του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτόν που ευθύνεται για τόσα εγκλήματα εγκαινιάστηκε ένα μουσείο μνημείο για τον αρχισφαγέα το, του, του Κουκουέμπελο Γιάννη που τον έχετε αγιοποιήσει με αυτό το περίφα, περίφημο Γάρι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εσεί τη Παιδεία που έχετε διαλύσει την ελληνική παιδεία, να μην μιλήσετε επί κανίτερα. του θέματος Πεταχτήκατε κιόλα για τον Αρχισφαγία. Ωραία, συνεχίστε με τον Αρχισφαγία, τον Πελογιάννη. Λοιπόν, καλά το σπίτι του θα το γκρεμίσουμε για να μην θυμίζει τα εγκλήματα του κομμουνισμού. Όταν θα έρθει η ώρα, θα δείτε το μουσικό. Συνεχίστε, το σπίτι κανένα θα δείτε σπίτι, σπίτι δεν μπορείτε να γκρεμίσετε. Απολύτως, κανένα. Τι είπατε κύριε Πρόεδρε, Κανένα σπίτι δεν μπορεί να γκρεμίσει. Εντάξει, εντάξει, θα δείτε. Ο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή Λιόπουλο από πάνω νικητή Καγκλαβάνη και στο πλάι ήταν ο Υπουργό Παιδεία. Έγινε ένα διάλογο εκεί για όλα αυτά τα, τα, τα ό, όσα έγιναν χτε. Δεν ξέρω αν χωράει η απάντηση σε τέτοιου τύπου απόψει. Όσα σπίτια για να γκρεμίσουν, όσα κτίρια για να γκρεμιστούν. Από τα μυαλά, τι καρδιέ και τι συνειδεί των ανθρώπων δεν πρόκειται ποτέ ο μπελογιάν να γκρεμιστεί. Έλα μου. Έλα. Είχα λε χαρά μου. καλά. εσύ τι καλά σκατά, ρε, σι, να σου πω. Κάναμε με μεγάλα γράμματα με το Δεν τα μηχανήματα που το Εξιά για του φελλού και δεύτερον, ρεποσόλη γιατί ενίσσαμε. Δηλαδή, ε, ε, εντάξει, η ΣΥΡΙΖΑί είναι μα πουλήσαν μα κάνανε, να μα ράνε. Αυτέ οι μαλλιά που υποστηρίζουν το πασό και την Ανέβη δημοκρατία, κρατήρα τη κατάνε! Αποστολή, θέλω τη βοήθειά σου. Είμαι απέξω από το μουσείο. Δεν μουσική. μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι. Έλα, μορφέ, Δεν είναι... μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι πολύ. Θα ήθελα, αλλά είσαι στη Δεν μπορώ να βοηθήσω. Λυ... Δηλαδή είμαστε κάποιοι που τα τηρούμε αυτά. Δηλαδή έχουμε αρχέ και δεν, δεν θέλουμε να έχω σχέση με στη καμία. Α, ναι. Λυπάμαι. Ερώτηση Ρε παλιό Αλέκο, ο Νίκο θα υπέγραφε αυτά τα πράγματα που έχει υπογράψει. Ρε γιατί τον αφήνει και τον έχει δίπλα σου.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 Να καταλάβει πόσο χαίρομαι. Δηλαδή, ήταν όνειρο ζωή να μιλήσω με έναν περισσιώτη που απλά έχει καταλάβει τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει τώρα, γυρνά στο κουκουέ και εσύ. Κοίταξε να δει, με δεδομένο ότι το κουκουέ πλέον είναι και αυτό η ρίζα και απλά δεν το ξέρει. Εντάξει ναι, φίλε, είμαστε όλοι κουκουέ, τι να πούμε. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλό. Το είμαστε όλοι πασόκ πατάει πιο πολύ στην πραγματικότητα. Κοίταξε να δει, είμαστε όλοι πασόκ, αλλά το θέμα είναι ποιο πασόκ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το παλιό, το καλό, το ωραίο. Α, μπράβο, αυτό που μα έφερε εδώ. Ωραία, είμαστε μπράβο. πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου, τη φόφη γενημημημη. Άμα να είμαστε του Βενιζέλου Λέμε ότι είμαστε δημοκρατία κρευθεία Κάτσε φίλε περίμενε Υπάρχει Πασόκ της φοφής Το λένε ακόμα Πασόκ Αυτό εκεί Το δημοκρατική συμπαράταξη Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό Αλλά εντάξει Ο Βενιζέλος βασικά Που το Σου έχει λείψει, Καμάρι μου. Ε. Μα δεν μπορεί να φανταστεί πόσο. Δεν δηλαδή, εντάξει. Ε, κλαίω που δεν ακού μια δήλωσή του. Κάτι να, μη, να πήρε με το μνημόνιο. Ε, δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί. Τσου λέει μην κουνηθώ και πολύ. Μη θυμηθούν τίποτα λίστε Λαγκάρτ και μη μαζέψουν και μένα. Ε, γι' αυτό λε, Ε. Όχι, γι' άλλο λόγο. Εκτό κι αν ετοιμάζει επάνωδο. Ε, δυναμική επάνωδο να με, με δικό του κόμμα, κάτι δεν ξέρω. Απευθεία συνεργασία με τον Τζίμερο, ξέρω εγώ.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 Ο Μπελογιάννη είχε μόνο τον εαυτό του και μπορούσε να τον θυσιάσει. Ο Τσίπρας είχε ένα ολόκληρο λαό που δεν θα μπορούσε να τον θυσιάσει. Από εκεί και πέρα, ε, ο λαό θέλει και την Πιταλόκη και, και το σκύλο Χορτάτο. Και δεν έχει καμία διάθεση, όχι εγώ προσωπικά, αλλά λέω ο λαό δεν έχει καμία διάθεση να μπει στη θέση του Μπελογιάννη. Έχουν απομακρυνθεί από την έννοια τη επανάσταση. Σωστό. Είναι... Και ποιοι βοήθησαν σε αυτό για να απομακρυνθεί, βέβαια. Αλλά ναι, ναι, δεν μου φαίνεται ε, παράλογο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά από τον Τζίπρα μη ζητάς, να θυσίαζε τον Αύγουστο όλο το λαό. Εγώ ζητά Το τσίπρα, όσο ο αποστόλη, ο, ο αποστώλη. Κάνει κριτική για τον. αποστόλη ας... το ζητάει, όχι εγώ. Αυτοί, οι κάτω οι που χειροκροτάνε τον τσίπρα. Δεν υπήρχε κανένα με το να του ρίξουν, Τον δεν το και κάτω. Αυτό που χαλάσαμε λεφτά σαν κράτο για να πληρώσουμε κάποου να χειροκροτάνε τον αυτό που είναι να να το πιστεύει. Αυτοί, όλοι, αυτοί που δει, όχι, τι ήταν. αυτό που 20 για να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 Μήνυμα, Ακροατή, συγχαρητήρια, λέει, για τη συνέπεια με την οποία υποστηρίζουμε μέχρι σήμερα. Καλά, λέει μέχρι σήμερα. Την ιδεολογία που πιστεύουμε. Ναι. Απορώ όμω, λέει ο Ακρόατη εδώ, Δημήτρη, γιατί δεν έχετε επηρεαστεί από το γεγονό ότι όπου έχει εφαρμοστεί με τη μορφή τη κεντρική εξουσία μετατράπηκε σε στιγμό απολυταρχισμό και χούντα, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είχαν καμία θέση στη διακυβέρνηση των καθεστώτων. Λέει ο Δημήτρη, φίλο και θέτει αυτό το θέμα πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση, όντως πολύ ωραίο. Προφανώς μιλάει για τα σοσιαλιστικά καθεστώτα όπως τα λέμε και τα 60 χρόνια, 40 και κάποια άλλα που υπήρχαν στις χώρες όπου υπήρχαν. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ η συζήτηση και θέλει και συνδυαστική έτσι, ικανότητα και να βάλουμε πολλά πράγματα κάτω γιατί την ίδια ώρα που υπήρχαν αυτά τα καθεστώτα Το μισός πλανήτης είχε απολυταρχικά καθεστώτα. Όλη η Νότιος Αμερική, όλη η Αφρική ήτανε αποικιοκρατία, η Μισή Ασία, το Νότιο Μέρος και η Μινότιος Ευρώπη, Πορτογαλίες, Ισπανίες, Ελλάδες και και και. Θέλω να πω ότι το ένα δεν συγχωρεί το άλλο σε καμία περίπτωση, Ε, θέλει μια τοποθέτηση πάντα στην εποχή όπου έχει συμβεί το γεγονός αλλά όλα αυτά τα 60 ή 40 χρόνια που υπήρχε μόνο αυτό ήταν το μόνο χαρακτηριστικό που υπήρχε σε αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων να μην έχουν ιδιοκτήτες και αφεντικά γενικότερα ήταν μόνο αυτό το κακό ή μόνο αυτό το χαρακτηριστικό δεν υπήρχε τίποτα άλλο καλό δεν κατάφεραν τίποτα μέσα σε, στα πρώτα 10 χρόνια Στα επόμενα 20 χρόνια και στα 40 και στα 60 χρόνια, τίποτα απολύτως δεν υπήρχε. Είναι ωραία ερωτήματα και ωραία θέματα. Βλέπω σας αρέσουν και εσά. Και μας μας αρέσουν, αλλά δεν προλαβαίνουμε εδώ. Ήδη δεν θα παίξει το δεύτερο μέρος του λαού. Δεν θα βάλουμε το τσίπρα, Αντώνη, αυτό που λέει για το. για το. τη ΔΕΗ. Ακούσαμε ήδη πάρα πολλά. Από ό,τι βλέπω πρέπει να βάλουμε τι διαφημίσεις. Να βάλουμε τι μικρέ διαφημίσει. Θα τι βάλουμε τώρα για να πάμε μέσα μετά να ακούσουμε το. Τον λαό που έχει να πει πάρα πολλά. Αυτά τα θέματα πρέπει να βρούμε κάποια μέρα έναν τρόπο κάπως να τα συζητήσουμε αλλά όχι ένα παράγοντας τα κλισέ των μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών που όταν καταπιάνονται με τέτοια θέματα Σοβιετικής Ένωσης, Στάλιν, επανάσταση στην Ουγγαρία, αντεπανάσταση και όλα αυτά αναμασούνε τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να τα τοποθετήσουμε στην συγκεκριμένη εποχή και να κάνουμε μια συζήτηση με τα υπέρ και τα κατά, γιατί όντως δεν είχε μόνο καλά, εννοείται δεν είχε μόνο καλά είχε και σοβαρά αρνητικά και είμαι σίγουρο. στην επόμενη φορά αυτά τα αρνητικά δεν θα υπάρχουν. Πολλά είχε και πολλά δεν είχε ο σοσιαλισμό. Το βασικό που δεν είχε ήταν πλούσιου. Δεν είχε πλούσιου. Ακόμη και τα κομματικά στηλέχη, ένα αυτοκίνητο είχαν, άντε και ένα εξοχικό, για να κάνουν διακοπέ. Και αυτό ήταν κρατικό. Οπότε είναι λογικό οι πλούσιοι όλοι του πλανήτη διαχρονικά να μην θέλουν ποτέ να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, γιατί αυτοί δεν έχουν θέση εκεί. Ή έχουν θέση ω κάτι άλλο. Έτσι για κλείσουμε. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Στη γνωστή ώρα 10 παρα στον Α. Τώρα έχει λάο. Γεια σα. Πήρα, πήρα στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να πω τη θέση μου. Ναι, ναι. Ο Μπελογιάννης ζει. ζει, για το κόμμα μας. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλο, να ανήκει μόνο στο ΚΚΕ και σε όλους σήμερα που παλεύουν για την ανατροπή όλων αυτών των σάπλιων που σήμερα καπηλεύονται τη μνήμη του για να πάρουν έφημα. Αυτό ήθελα να πω. Έχει μείνει κάτι που να μην έχει σκυλεύσει και βεβλίωσει ο Τύπρας. Ε, όλο και κάτι θα έχει. Έχι. Είναι ευρηματική σε αυτό, αυτά, τα βρίσκουνε. Θα βρουν λες κι άλλα, ε. Ου. Εξάλλου είναι πλούσια η ιστορία της αριστερά και του κομμουνιστικού κινήματο. Ε, δε, δε, δε, δεν έχεις να βρεις, θα βρεις. Αν πρόσεξα καλά στο λόγο του, δεν αναφερε ούτε μια φορά τη λέξη κομμουνιστής, Αναφερόμενο στο Πελογιάννη. Τι έλεγε αριστερό.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 Θέλω να πω ότι είπε ο Πικάσο για το διάσημο σκίτσο του Μπελογιάννη. Όταν τον ρώτησαν γιατί το σκίτσο μένει ανοιχτό στην άκρη του, τι είπε? είπε ότι έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο δεν μπορεί να τον κλείσει ένα πορτρέτο Και νομίζω με μια τόσο σύντομη φράση υπογράμισε και ανέδειξε το μεγαλείο του Μπελογιάννη. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Τώρα τον ακούω που έβαλε τη διεθνή. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Να είσαστε καλά. Ένα μήνυματάκι κάκι για την αποστολή. Για πείτε. Από τον Δημήτρη από Απολευσίνα. Συγχαρητήρια και μακάρι να υπήρχαν και άλλε φωνέ να ακουστούν σαν το Αποστόλη Ευχαριστούμε. Του θύμουν οι ονέτοι μάλλον. Άρα ναι, κατάλαβα. Γεια σα, Αποστόλη μου. Από το Σαουθάμπτέζα. Μπορεί Σαουθάμπτέζα, εσύ είσαι. Εγώ, εγώ. Μπορεί να σε λέω Σαουθάμπτέζα ή Σαουθάμπιόλα. Όπω θε, δεν έχω πρόβλημα. Το Τσιόλα μου αρέσει καλύτερα γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν σε θέλω τίποτα, απλά να σκουθεί... Ούτε στήσει... εγώ, δε σε θέλω <laughs> πια, δεν σε θέλω πια... Απλά να σε ακούσω γιατί μου έλειψε η φωνή σου και ευχαριστώ για την εκπομπή βασικά και την προηγούμενη εβδομάδα και την παρασκευή. Ναι, Ρε, thank you, thank you. Μάσα καλά, γεια. Λένε μετά το τζολιά τώρα λιγούρη και τέτοια. Σε πήρε μία για μια κράτηση για τον Αύγουστο εθελθεσ. Ναι, πε μου πώ ήξερα. Από πού και ω πού, πεζ μου. Γιατί ξέρει ποσιά μόλι. Τι θέλω να μου δώσει τιχέσει. Ε, φυσικό τη στοιχεία, δεν παιδί μου. Mm. Αλλά έτσι θα κατευθείαν δώσει μου το τηλέφωνό σου. Ε, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Στην κοινωνία που ζούμε στι εποχέ που ζούμε. Δεν έχει χρόνο για τα φλαί και τα ραντεβού. Like. Κατευθείαν, direct. Βρε τα καίμένα τα παιδιά σου εγώ, λυπάμαι, που θα ακούουν αύριο, αύριο τον πατέρα του. Με την πρώτη τυχούσα τη του τηλέφωνο. Τα παιδιά μπορεί ήδη να μα Παιδιά, τελικά. Και δεν ξέρω, δεν με έχουν ενημερώσει, αυτό αλλά. Αυτό που σου την πέφτουνε χωρί να ξέρουνε παντρεμένου ανήπαντρου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι σημασία έχουν αυτά. Αυτέ είναι κοινωνικέ συμβάσει, ξεκόλα. Τι σημασία έχουν ελεύθερε παντρεμένες και παιδιά. Δεν έχουν σχέση αυτά. Έχουμε δεχτεί μια κοινωνική σύμβαση τώρα και την κάναμε σημεία. Μαλακή. Γεια σα. Γεια Τον κύριο Καλαμούκη. Είμαι άλλο, εγώ πείτε μου μένα. Ο κύριο, άλλο. Ναι, ναι, διάδρυμα. Αποστολή. Εγώ. Ε, ναι, ε, την. Και θυμάμαι, τετάρτη δημοτικού, είμαι 74 τώρα, <Ρι> θυμάμαι τετάρτη δημοτικού, αχ, να ανοίξω ένα λεπτάκι. Να είναι, τηλευερή.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 μήσους μεταφέρετε. Χτυπάει την μεταφέρετε. πάνω πόρτα τώρα. Ορίστε. Χτυπάει την πόρτα την πάνω. Εντάξει. Ανοίξεις το παιδί. <Τοχή> <Τοχή>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 Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Απόλλωνα, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μητυλίνη. Ο Ερμήτρη μεγίστε. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Η Άρτεμις χαμογελάει! βλέπει εν ονόμαστε και η Αθήνα μας προστατεύει. Μαζέψου αγαπούλα μου λίγο.